Κεφάλαιο σε λίδα 893, στήχη 1 στου 40, ηρωικά παραδείγματα πίστεως παλαιότερα και μεταγενέστερα. 1. Είναι δε η πίστης ύπαρξης των ελπιζωμένων, τα οποία τώρα μεν δεν υπάρχουν, αλλά οι πίστης τα κάνει την ψυχή του πιστού χειροπιαστά, σαν να υπήρχον τα αυτά από τώρα. Είναι ακόμη η πίστης και απόδειξη πραγμάτων που δεν βλέπονται με τους σωματικούς οφθαλμούς, Αλλη φέρει τέτοια πληροφορία αν περί αυτών των πιστών, σαν να τα έβλεπε και να τα αντελαμβάνονται με τα σωματικά συσθήσης. 2. Δεν είναι δε κάτι νέων η πίστης, διότι εξαιτίας αυτή έλαβαν καλήν μαρτυρίαν από τον Θεόν η παλαιότερη, η δίκη της Παλαιάς Διαθήκης. 3. Με την πίστην και όχι με μετας εξωτερικάς αισθήσεις κατανοούμεν και γνωρίζομεν ότι ο ορατός κόσμος που έγινε εν χρόνο εδημιουργήθη άρτιος και αρμονικός με λόγον και πρόσταγμα του Θεού ώστε όσα κτίσματα βλέπουμε τώρα να έχουν γίνει από μη υπάρχοντα και μη φαινόμενα εις τα σωματικάς αισθήσης. 4. Βια την πίστην που είχε νοάβελ, που ο Άβελ επρόσφερεν στον Θεό καλυτέρα ανθυσίαν από εκείνην που επρόσφερεν ο Κάιν Δια την πίστη δε αυτήν εδόθη από τον Θεών η μαρτυρία ότι είτο δίκαιος διότι αυτός ο Θεός έδωκε δια τα δώρα του Άβελ μαρτυρίαν ότι τα εδέχθη και δια την πίστη του αυτήν και τι απέθανε γίνεται ακόμη ω τώρα εγκομιαστικός λόγος δι' αυτών. 5. Ένα κατης πίστεώς του Ενόχ μετετέθη ζωντανός από τον κόσμο δια να θάνατον και καθώς λέγει Γραφή δεν ευρίσκονται στον κόσμον αυτόν διότι τον μετέθεσαι ο Θεό. Τον μετέθεσε δε, διότι προτού να μετατεθεί, δόθη δι' αυτόν μαρτυρία από την εγγραφήν ότι είχε ευαρεστήσει τον Θεό. 6. Χωρί πίστη δε, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανεί τον Θεό και είναι αδύνατον. Διότι εκείνο που πλησιάζει στον Θεό ω λάτρη και δούλο του, πρέπει πρωτύτερα να πιστεύσει ότι υπάρχει Θεό και γίνεται μυσταποδότηση σε εκείνου που ζητούν να τον εύρουν και ευαρεστήσουν ει αυτόν. 7. Λόγω τη πίστεώς του ο Νόε, όταν με προφητείαν ειδοποιήθη διεκείνα που ακόμη δεν ευλέποντο, διεκον κατακλυσμόν δηλαδή που δεν είχε γίνει, κατελήφθη από ευλαβή φόβων και κατεσκέβασε την κυβωτών για να σωθεί από την καταστροφήν η οικογένειά του. Με την πίστη του δε αυτήν, απέδειξεν άξιον κατακρίσεως και μορία των κόσμων που δεν επίστευσε και δεν εμιμήθη τον Νόε. Και για την πίστη του αυτήν ούτω έγινε κληρονόμος και τις δικαιώσεις που παρέχεται δια της πίστεως. 8. Εξαιτίας της πίστεώς του ο Αβράμ υπήκουσεν όταν εκαλεί να βγει από την πατρίδα του και να υπάγει στον τόπον τον οποίο έμερε να λάβει κληρονομία. Και βγήκε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. 9. Χάρη στην πίστη του Αβραάμ έμεινε ω ξένος ει την γη που τη υπεσχέθη ο Θεό, και θεώρησε αυτήν ω ξένη χώρα και όχι ω η δική του. Και κατοίκησε μέσα ισκινά μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν συγκληρονόμη τη αυτής υποσχέσεω του Θεού. 10. Εκατοίκησε δε ο Αβραάμ και ει αυτήν την γη τη Επαγγελία, σαν ξένο και πάρικος, διότι περίμενε να κατοικήσει στην Επουράνιον πόλη, η οποία έχει τα αληθινά και αδειάσιστα θεμέλια και τη οποία τεχνή και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. 11. Δια την πίστη της και αυτή η στήρα και προχωρημένη στην ηλικία Σάρα έλαβε δύναμη, ώστε να καταβληθεί σπέρμα εις αυτήν, και ενώ πλέον είχε περάσει η ηλικία τη, εγέννησεν, επειδή εθεώρησεν αξιόπιστον εκείνον ο οποίο είπε ότι θα απέκτα ιών. 12. Διότι επίστευσαν και ο Αβραάμ και η Σάρα, διετούτο από έναν άνθρωπο τον Αβραάμ και μάλιστα ανεκρωμένον ένα κατουγήρατος, εγεννήθησαν απόγονοι καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και καθώς η άμος που υπάρχει στην ακροθαλασσιά και της οποίας η μικρή κόκκι είναι σχεδόν αμέτρητη. 13. Αυτοί όλοι απέθανον με την πίστη και την ελπίδα χωρίς να λάβουν τας επαγγελίας. Αλλά τα σείδαν από μακράν και με πόθον Πολύν και Αγαλία συντασενεκολπώθησαν, και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. 14. Πράγματι, δε, με την πίστη και ελπίδα πέθαναν. Διότι αυτοί που έλεγαν τέτοια, ότι δηλαδή είναι ξένοι και ταξιδιώτε στην γη, εφαναίροναν και απεδείκναν με τα λόγια των αυτά, ότι ζουν με πόθων Πατρίδα μόνιμων και αληθινών, και τέτοια είναι ο ουρανό, ο οποίο μόνο δια βλέπετε. 15. Ότι δε την ουράνιον πατρίδα επώθουν είναι φανερόν. Διότι αν ενεθυμούνται εκείνη την πατρίδα από την οποία βγήκαν, θα έβρισκαν ευκαιρία να επιστρέψουν πάλιν εις αυτήν. 16. Τώρα όμως επιθυμούν καλύτεραν πατρίδαν, του την πατρίδα Επουράνιων. Δι' αυτό και ο Θεό δεν του εντρέπεται να ονομάζεται Θεό των. Απόδειξη δε τη ευνία του αυτή είναι ότι του ετοίμασε στου ουρανού Πόλην ω πατρίδα των πατοτινίν. 17. Λόγω τη πίστεώς του επρόσφερε ο Αβραάμ θυσίαν τον Ισακ όταν εδοκιμάζονται από τον Θεό και πρόσφερε τον μονάκριβόν του αυτό ο οποίο εδέχθη και κράτησε σφιχτάτα επαγγελία. 18. Διότι προ αυτόν τον Αβραάμ ελέγχθη προηγουμένω από τον Θεό ότι οι απόγονοι που θα έχει από τον Ισακ, αυτοί θα λάβουν την ονομασία και τα δικαιώματα των γνησίων απογόνων σου. 19. Μόλα τα επρόσφερε τον μονάκριβόν του θυσίαν, διότι μορφά σκέψεις και συλλογισμούς έψε τον εαυτόν του ότι είναι δυνατός ο Θεός και εκ να αναστήσει τον Ισαάκ. Δι' αυτό δε και τον επήρε πάλι ο Αβραάμ κατά τρόπον, που έγινε ο Ισαάκ τύπος της θυσίας και της εκ του μονογενούς Υιού του Θεού. 20. Επίστευσε τον Ισαάκ και διευτό έδωσε νευχά και ευλογία στον Ιακώβ και τον Ισάβ περί πραγμάτων που θα του συνέβαιναν στο μέλλον. 21. Με πίστη ο Ιακώβ όταν επέθαινε, ευλόγησε καθένα από τα δύο παιδιά του Ιωσήφ και ανέδειξε και τα δύο αρχηγού φιλών σύμφωνα με τον φωτισμό που του έδιδεν η πίστης. Και προσκύνησε τον Θεών ακουμπίσα το κεφάλι του στο άκρο τη ράβδου, επί τη οποία ένα κατά γεροντική του δυναμία συστηρίζει 22. Ένεκα κατης πίστεως το Ιωσήφ όταν επέθαινε, ενεθιμήθηκε και ομίλησε περί της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον και έδωκε εν εντολήν δια τα κόκαλά του να μεταφερθούν από την Αίγυπτον εις την γη Χαναάν. 23. Λόγω της πίστεως των γονέων του ο Μωυσής, όταν εγεννήθη, εκρύφθη επί τρεις από αυτού, διότι είδαν το πεδίο χαριτωμένων, και εξ συνεπέραναν ότι ο Θεό το προόρι και γι' αυτό δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέου της Αιγύπτου, που διέτασε να θανατώνεται κάθε αρσενικό βρέφος των Ιουδαίων. 24. Ένα της του ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έγινε άνδρας, Ιρνίθινο ονομάζεται Βασιλόπες, η της θηγατέρας του Φαραώ. 25. Και προτίμησε ενός καλύτερο να κακοπαθεί μαζί με τον λαών του Θεού, παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση να αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τη σαν Αιγύπτιο Άρχων με τους ιδωλολάτρας που κατεπίεζαν τους Ισραηλίτας. 26. Και από τους θησαυρού και τα αγαθά τη Αιγύπτου εθεώρησε μεγαλύτερον πλούτων τας περιφρονήσεις που ομοίαζαν προ τον ονειδισμό και την περιφρόνηση, τα οποία ιστερότερα υπέστη ο Χριστός, διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του εισασουρανίου σαν ταμιβάς. 27. Επειδή επίστευσε στην προστασία του Θεού ο Μωησή, εγκατέλειπε την Αίγυπτον. Όταν εφώνευσε τον Αιγύπτιον, και δεν εφοβήθη των θυμών του βασιλέως, ο οποίο από την φυγή αυτήν του Μωυσέως θα σχημάτιζε πλέον πεποίθηση περί τη ενοχή του και η δύνατο να τον καταδιώξει και έξω από τα σύνορα του κράτου του. Και δεν εφοβήθη ο Μωυσής, διότι έβλεπε σαν με τα σωματικά του μάτια τον αόρατο Θεόν και με καρτερίαν πολύ περίμενε τη βοήθειά του. 28. «Με πίστην έκαμεν ο Μωυσής το Πάσχα ήτη την θυσία του αρνίου και έχρησε με το αίμα του αρνίου τούτου τις εξώπορτε των Εβραίων για να μην εγγύσει τα πρωτότοκά των ο εξολοθρευτής άγγελος που θα εθανάτωνε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων κατά τη νύκτα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον». 29. «Με την πίστη ότι δεν θα επνίγοντο επέρασαν οι Ισραηλίτες την ερυθράν θάλασσαν σαν να επερνούσαν ξηράν γην, η θάλασσα δε αυτή, όταν ετόλμησαν να πειραματιστούν εις αυτήν η Αιγύπτη, τους κατέπιε. 30. Δια της έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού γύρισαν τριγύρω από αυτά οι ιερεί των Ισραηλιτών επί επτά ημέρας μετά τις κιβωτούς αλπίζοντες. 31. Λόγω της πιστεώ τη, η πόρνη Ραάβ δεν θανατώθη μαζί με τους συμπατριώτας της που απήθησαν, διότι εδέχθη με ειρηνικά διαθέσεις τους κατασκόπους που εστάλησαν από τους Ισραηλίτας στην Ιεριχώ. 32. Και τι ακόμη να λέγω και να διηγούμε. Πρέπει να σταματήσω, διότι δεν θα με αρκέσει ο χρόνος, εάν διηγούμε δια των Γεδεών και των Βαράκ και των Σαψών και των Ιεφθάε και για τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους 33. Αυτοί διότι είχαν πίστην καταπολέμησαν και επέταξαν βασίλεια, εκυβέρνησαν των λαών με δικαιοσύνη, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων που τους έδωκε ο Θεός, ευούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών όπως ο Δανιήλ, 34 έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, έλαβαν δύναμη και έγιναν καλά από αρρώστιε, ανεδείχθησαν και ανίκητοι στον πόλεμον, Έτρεψαν εισφυγήντα παρατάξει και τα πολυπληθή στρατεύματα των ξένων και εχθρών. 35. Δια τη που είχαν στην υπερφυσική δύναμη των προφητών, οι γυναίκε, τα οποία αναφέρει η παλαιά Διαθήκη, επήραν πάλι ζωντανού διαναστάσεως του πεθαμένου των. Άλλοι δε ευαίσθησαν ει το βασανιστικό όργανο που ελέγχεται ο Τύμπανον, και δάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου, μη δεχθέντε να αρνηθούν την πίστη των και έτσι να ελευθερωθούν από το μαρτύριο. Επροτίμησαν δε το σκληρό αυτό μαρτύριον για να επιτύχουν ανάσταση καλύτεραν από την πρόσχερον αποκατάσταση στην ζωή αυτήν 36 Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμού και μαστιγώσεις Ακόμη δε δεσμά και φυλακίν 37 Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, εδοκίμασαν πολλούς πειρασμού, Απέθανον με τον διαμαχαίρα θάνατον, Περιεφέροντος σαν εδώ και εκεί και φόρουν για ενδύματα προβατοδέρματα και γιδοδέρματα, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες. 38. Τον Αγίον αυτών ανδρών δεν είναι το άξιος ούτε δύνατο να συγκριθεί προς αυτούς ολόκληρος ο κόσμος, επεριπλανώντον στα σερίμους και στα βουνά και στα σπήλαια και στα στρύπα τη γης. 39. Κι όλοι αυτοί οι Άγιοι Άνδρες, και τι έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την δεν απειλαύσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Σαράντα. Διότι ο Θεός προέβλεψε διημάς κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμών τέλειων της σωτηρία χωρίς εμά, αλλά να τη λάβομεν όλοι μαζί. Έτσι μη σε βρισκόμεθα εις θέσιν, διότι όχι μόνον ζώμενοι στους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα δι